Το κρασί άρχισε να γίνεται ένα μπουκάλι, ήταν ένα ποτήρι, δεν έπιανε, δεν κοιμόμουν, από μια χρόνια σχεδόν δεν κοιμόμουν. Προς άρα και το ούζο για να δείτε τα γράδα δεν φτάνανε. Ξεκινούσεις δηλαδή με ένα κρασί, ένα ούζο το πρωί, μισό μπουκάλι το μεσημέρι, και ένα μπουκάλι το βράδυ. Επινό να ξέχαστώ που υπάρχουν στην Κυπάνω. Μαζί σα δεν έχουν όνομα για σα. Απλώ αντιπαλίσσα. Αντιμέτωποι με λύσα ανεξέλεγκτη. Ακάλεστη στο γλέντι μα. Ακάλεστη κι αυτή η ζωή. Στο μπαλκόνι σου από κάτω ζουνε ποιοτική. Εσεί οι νυαλόδο είναι να αναλάβουνε οι γάτοι. Κάποιοι... Θέλουν την πρωτεύουσα κρεβάτη. Να έρθουνε να του μάθω. Τι θα πει ξύγα yeah. Από τα ψυχολογικά γυρίσα με μυαλά. Συνήθω παραφέρομαι όλα τα μπουκάλια άδεια. Yeah, yeah. Κεφάλια να Σκοτάδια. Απόψε είναι η νύχτα μα και εμεί πέντε φεγγάρια. Δε με σαν να κάνω το μαλάκα στον κολοδρόμο. Απότομο και απόλυτο πάντα. Κατώ. Από τη μύτη σου, από το μπαλκόνι σου, ότι θε. Δικό σου, δε μ' απασχολεί η γνώμη σου. Κάτω από τη μύτη σου ή κάτω από το μπαλκόνι σου, κράτα ό,τι θε. Δεν μ' απασχολεί η γνώμη σου. Έχουμε μάθει να το ζούμε. Το ζούμε πώ το μάθαμε. Αδειάζουμε μπουκάλια, yeah. yeah. αναπλάθετε. Κάτω από τη μύτη σου κάτω από το μπαλκόνι σου, κράτα ό,τι Πε, δε μ' απασχολεί γνώμη σου. Έχουμε μάθει να το ζούμε. Hey, το ζούμε όπως hey, το hey. μάθαμε. Hey. Αδειάζουμε πουκαλιά, αναπλάθει. Κοκίνα μάτια με στη νύχτα, η φαντασία σε φύλλα. <συσκά> <συσκά> Άνοιξε το στόμα σου, κατά τα μύλα. Για <συσκά> <συσκά> μαρτία σε φύλλα. Χαμογέλα μόλι κύλλα. Λο που σε μπουκάλι, κάπου πίτα στην hey. Αθήνα υπάρχει, μάθε το πως έρχεται Έρωτας και πολεμός, όλα επιτρέπονται δεν σταματώ να το εξελίσω Κάτω από τον μπαλκόνι σου, έξω από το κελί σου Γαμιέται τη λογική σου, μετά κινήσου βρω μάδι Και τηλερώνω το σκοτάδι, το αρωμά από τον άδη είμαι το βρωμικό φαινόμενο Bitch παγωμένα, βουτυγμένα στον υπόνομο. Τα πλώνω να το φτάσει. Το παιχνίδι που έχει χάσει, είμαι από το κύκλωμα και είναι πεντεγιάσι. Φτιαγμένο με ζαλάδα, φτιαγμένη η ομάδα. Κάτω από τον μπαλκόνι σου, κάνουμε κατ' άδα. Κάτω από τη μύτη σου, η κάτω από τον μπαλκόνι σου. Κράτα ό,τι θε, δε μ' απασχολεί η γνώμη σου. Έχουμε μάθει να το ζούμε. Το ζούμε όπω το μάθαμε. Αδειάζουμε να πιάθετε. Κάτω από τη μύτη σου, σου. Κράτα ό,τι θε. γνώμη σου. Έχουμε μάθει να το ζούμε. Το ζούμε όπω το μάθαμε. Αδειάζουμε μπουκάλια, αναπλάθετε. Κάτω από τη μύτη σου, κάτω το μπαλκόνι σου. Κράτα ό,τι θε. Δε απασχολεί η Έχουμε μάθει να το ζούμε. Το ζούμε πως το μάθαμε. Αδειάζουμε μπουκάλια, μπ αναπλάθετε. Κάτω από τη σου, από το σου. Κράτα ό,τι θε. Έχουμε μάθει να το ζούμε. Το ζούμε, πως το μάθαμε. Άλια, αναπλάθετε Οι δεσολογίες είναι έτσι ε, Οι τελειωτικές δεσολογίες ήταν 3 μπουκάλια Κρασί άσπρο την ημέρα, 1,5 μπουκάλι ούζο Είναι απίστευτο πως είναι πως είναι πως είναι Αν δεν θα φανώ, και ένα μισή, να χάλι, βότκα, το βράδυ το βράδυ Όλα αυτά <laughs> Το είπα δεν θα φανεί Έτσι, Έτσι λοιπόν σε αυτή τη χαρισματική περίοδο